Θεμινευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΙΘ, σελίδα 1029, στίχη 1 21. Εν το κεφαλαίο τούτο περιγράφεται πρώτον ο εν το τη αντίλαλος της πτώσεως της νοητής Βαβυλώνος, μεθό επακολουθεί ένδοξος παρουσία του Χριστού ή τη δεν πρέπει να συγχέεται προς την επισυντελεία των αιώνων και την παγκοσμίω κρίση κρίσιτη Πρόκειται περί αωράτου επεμβάσος του Ιησού Χριστού εκτάκτος δραστικής, δια της οποίας κατανικά τοριστικό η αντίθετο δύναμης του αντιχρίστου και εξασφαλίζεται η θριαμβευτική επικράτηση του Ευαγγελίου και ο πραγματικός εκχριστιανισμός του κόσμου και ο επιμακράν περίοδων ετών θρίαμβος του έργου του Χριστού.